Κυρίες μου και κύριοι καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο, εδώ είμαστε Μία ημέρα μετά τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγένεσίας Όχι γε αλέξη μου, γε Παλιγενεσία είναι το ότι γεννάει η Ελλάδα καινούριο μσκάρ Αυτή είναι παλιγε, γε Γε γε Λοιπόν τέλος πάντων Κυρία μου και Μισό λεπτάκι Εδώ είμαστε λοιπόν Γιάννης Λαζάρου 2681-4060 Για τις δικές σας παρατηρήσεις Πολλές καλημέρες Σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Από αέρος-αέρος Και μέσω ιερού Ιντερνεδίου Σε όλους τους φίλους που κάνουν ακρόαση Από τα ραδιόφωνα που μας κάνουν την τιμή Να μεταδίδουν την εκπομπή Και όχι μόνο Στην Αθήνα, στη Σαλονίκη Στην Άωσα, στην Εμέα σε όλου τους φίλους καλημέρα Κυρίες μου και κύριοι Τα πάρουμε γρήγορα σήμερα Γιατί έχουμε πολλά θέματα Μας ανέθεσε και ο Αλέξης Μια σοβαρή εργασία Την οποία πρέπει να φέρουμε εις πέρας Οπότε Θα είδε χθες και θα ένιωσε την εθνική τσερνία Από τις εορτές Ναι αυτές ήταν εορτές Και σεβασμός ε, Κτός στον άλλων εντάξει Κυρία μου και κυρία μου ε, Βγήκανε από τη Μεγάλη Βρετάνια όξο και φώναζαν ρε παιδιά. Τσικνίσαν τσι, οι κορτίνε σου βλάκι και λουκάνικο τραβάτε λίγο παραπέρα. Ένα γενικός χαμός έγινε στην Εορτή, αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Και φυσικά να θυμίσουμε στους φίλους μας που νιώθουν εθνικά υπερήφανοι και ότι Οι Τούρκοι δεν σου κάναν τίποτε από τη στιγμή που πλέρωνε στο χαράτσι. Και γλέδια έκανε και λειτουργίε έκανε και πανηγύρια έκανε έκανε μια χαρά. Αρκεί να πλέρωνε στο φόρο Αν δεν πλέρωνε στο φόρο Σου παίρνανε το κεφάλι Σου θυμίζει τίποτα αυτό Οπότε πάμε λοιπόν Κυρία μου και κυριέ μου Το πράγμα άρχισε να βρωμάει Από την ώρα που τέλειωσε η, η παρέλαση <ΣΣΣΣ> Βέβαια δεν θα μείνουμε στις δηλώσεις κάποιου Δεν θα λέμε ονόματα τώρα Ο οποίο είναι Πρωθυπουργός τώρα Και παλιότερα έλεγε η ε, δρόμοι είναι για να περπατάνε οι άνθρωποι Και να κάνουν βόλτα και όχι για να παρελάβουν Ονόματα μη λέμε τώρα. Αλλά όπω τα είδε χθε, Κορδοτή, Καμαρωτή, Ούλη ε, ήταν στην παρέλαση. Τώρα είναι κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία. Θα το, άρχι, το πράγμα άρχισε να βρωμάει από τη στιγμή που ξέρει, μόλι τελειώνουν αυτά, το εθιμοτυπικό είναι. Ξεκινώντα από τον το πρόεδρο τη Δημοκρατία, βγήκε ο Πάκιας, έκανε τι δηλώσει του και ήρθε και η σειρά του Αλέξη. Άρχισε να μυρίζει η ατμόσφαιρα από εκείνη την ώρα, διότι η πρώτη κουβέντα του Αλέξη ήταν. Η Ελληνική Επανάσταση είναι γνήσιο τέκνο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Λες, <Λες> εντάξει, έκανε λίγο κρύο, γλίστρα γιοδρόμος, <Λες> κάποιος εντάξει. <Λες> Αυτοί που το, τα γράφουν αυτά βέβαια, κοιτάξει, <Λες> <Λες> ξέρουν τι κάνουν. <Λες> ο Αλέξης δεν ξέρει για τα λέει. <Λες> Μετά πήγαν στο Πανεπιστήμιο όπου ο Αλέξης εκεί επανέλαβε με στόμφο, ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι γνήσιο πνευματικό τέκνο του διαφωτισμού και είναι ε, μάλιστα το 1921 η πιο ευρωπαϊκή στιγμή του νεότερου ελληνισμού. Όπως τα ακούς μεγάλη, τα είπε εκεί στο... στην ομιλία του, στο Πανεπιστήμιο ο Αλέξης. Και βέβαια τώρα εσύ τη τηλεακροατή μου και κυρία τηλεακροατριά μου με συγχωρείς, τι να σου κάνω εγώ που δεν γνωρίζεις τι είναι ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, φταίω εγώ τώρα. Είδες, ο Αλέξης δεν έφευγε από το σχολείο, ήταν καλός μαθητής και έμαθε τι είναι ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός και ξέρει Εσύ, να τώρα είμαι αναγκασμένος εγώ, να σου εξηγήσω τι είναι ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός Και με χαρά θα το κάνω διότι δέχτηκα τηλέφωνο από την ε, γραμματεία του Πρωθυπουργού και μου είπε εκεί στα όρνια τι είναι ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός με μεγάλη μου ευχαρίστηση λοιπόν να σας εξηγήσω αγαπημένοι μου τηλεακροατές και τηλεακροάτρες τι είναι ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός Κοιτάξτε ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός ε, Μην κοιτάς τι λένε τα Εντάξει λένε αυτοί που λένε Είναι ένα πως να το πεις δεν μπορεί να το πεις κίνημα Τελικά είναι ένα πνεύμα Το οποίο ξεπίδησε από την αστική το τονίζω αστική τάξη ε, Έβαλε μπροστά κάτι Βολτέρος κάτι άλλο να γράψουν τι αρλούμπες του. Και, ε, έγινε πνεύμα Ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός Πρόσεξε τις αστική τάξη. Του τονίζω δεν είναι γέννημα Του κοινού του λαού Ο κοινός ο λαός μια ζωή Και δούλευε στα χωράφια Λοιπόν που λες μεγάλε ο, αστικός, ο, ο, αστικός, ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός Μόλις έγινε πνεύμα Πνεύμα ρε παιδί μου Πώς να στο το πω να το καταλάβεις Πως λες πατήρ, ιός και άγιο πνεύμα Δηλαδή ο πατέρα ξέρει ποιο είναι Ο ξέρει ποιο είναι. Και το πνεύμα είναι το Άγιο Δεν είναι το περιστέρι που, ζω, που βλέπεις εκεί που ζωγραφίζουν Είναι πνεύμα Πνεύμα κατάλαβα Ναι μπράβο Έτσι λοιπόν και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός Λοιπόν έγινε πνεύμα και αφού έκοβε τις βόλτες του μην κοίτας τι γέννησε μετά ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός Δεν θα μιλήσουμε για αυτά Λοιπόν δεν συμφέρουν κανέναν Από αυτούς που γράφουν τους λόγους του Αλέξη Λοιπόν α, Του την έδωσε του Ευρωπα εκεί πάνω που κυκλοφόραγε σε κάτι γαλλίες βρώμα και δυσοδεία στους υπόνομους και λοιπά, και λέει δεν κάνω κανιά τσάρκα προς τα κάτω Κάνε καν, κα, τσάρκα εδώ εκείνη την, την εποχή ήταν Τούρκοι εδώ Α, πέρα για πέρα ήταν Τούρκικο, Οθωμανικό πόσο να σου το πω να πούμε και έρχεται στην Ελλάδα ο Ευρωπαϊκό Διαφωτισμός της καταλιάρης πειρακτήρη ήτανε σαν τον θεό έρωτα των αρχαίων Ελλήνων και άρχισε να πειράζει τον κόσμο. Ο Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Κίνη την εποχή λοιπόν τα περιστατικά έχουν ω εξή. Θα σα πω δύο-τρία ιστορικά γεγονότα, μην τα πιάσουμε όλα και φάμε την εκπομπή. Ο Κολοκοτρώνης, α πούμε, τώρα αυτά έχουν, συνέβαιναν ξέρω εγώ δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια πριν την Επανάσταση, έτσι. Του, που είναι, όπω είπαμε, η πιο ευρωπαϊκή στιγμή της Ελλάδα. Ε, ο Κολοκοτρόνη λοιπόν στο καφενείο, έπαιρνε τα τσίπουρά του και είχε γυρίσει από τις, Ζάκηλθο και αυτά που είχε εκπαιδευτεί εκεί από του Άγγλου, δεν είχε να κάνει. Καθόταν στο χωριό, έπινε τα τσίπουρά του, κοινάει να πάει σπίτι. Λοιπόν, πήγε σπίτι, τον είχε κόψει και από τα τσίπουρα τον κολοκοτρόνη, μπορεί κολοκοτρόνη να λέει: Έφτιαξε τίποτα. Να φάμε, πώ δεν έφτιαξα, λέει: Θοδωράκι μου, Έφτιαξα εδώ ένα τσουκάλι φασόλια. Ωραία, πλακώνε ο κολοκοτρόνη τα φασόλια. Λοιπόν, τίρλα έφαγε να πούμε, το το τσουκάλι. Πέφτουν για ύπνο, <coughs> πήγαι το κλανίδι γόνα. Ζουρλάθηκε ο κολοκοτρόναινα μέσα στο σπίτι, Ζουρλάθηκε σου λέει ο κολοκοτρόναινα. Λοιπόν βουτάει ένα τσαρούχι, του το πετάει στο κεφάλι, Αμάν Ανθρωπέ μου, θα με πεθάνει εδώ μέσα, θάλαμο αερίων το σπίτι, και όπω έφαγε το, κεφάλιο, το τσαρούχι στο κεφάλι ο κολοκοτρόναινα, Αμάν! Με βάρεσε λέει ο ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Αυτό ήταν. Την ίδια στιγμή, την ίδια περίπου περίοδο. Στο Σούλια Μάνο η Τζαβέλενα πέφτει για ύπνο το βράδυ και έριχνε κάτι ροχαλιτά ο, ο Κίτσο, ξέρω εγώ πώ τον έλεγαν εκεί. Τι ροχαλιτά, έτριζε, έτριζε το σπίτι, πήγαιναν οι πέτρε πέρα δόθε, διότι όπω ξέρετε τα σπίτια ήταν πέτρενα τότε. Λοιπόν βουτάει κι αυτή ένα τσαρούχι, τάπ το κοπανάει στο κεφάλι. Αμάν Ανθρωπέμο, άσε μα να κοιμηθούμε. Το ροχαλιτό, αμάν Τζαβέλενα τι έγινε, πετάγαι το Κίτσο. Τον βάρεσε και αυτόν ο Ευρωπαϊκό διαφωτισμός στο κεφάλι Την ίδια περίπου περίοδο Απόμε κι άλλο ένα περιστατικό Μης τα πάρουμε σβάρνα όλα Λοιπόν εδώ πάνω στη σκουλικά, Ένα χαμίνι Ξυπόλυτο Νόθο Μπάσταρδο κατά τα κυκλοφόραγε εκεί Προσπαθούσε να ζήσει ξυπόλυτο Λοιπόν έτρωγες σφαλιάρε, Νερό κουβάλαγε για να του δώσουν ένα ξέρο κόμμα Γιώργος όνομά του. Πήγαινε σφαλιάρα σύννεφο Μια μέρα λοιπόν άρχισε να πάει νερό σε έναν εκεί Αφέντη γιατί τότε δεν είχαν μόνο τους Τούρκους Είχαν και τους εντόπιους εδώ ξέρεις <Κι> Του τραβάει μια σφαλιάρα Και όπως τρώει τη σφαλιάρα Το ταλέπορο χαμίνει Του μπάσταρδο το ξυπόλυτο Φάπ Αμάν λέει με βάρεσε ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός Φεύγω λέει πάω στα Γιάννενα Να σπουδάσω ε, την πολεμική τέχνη Στη σχολεία του Αλίπασά και την Αλ έτσι που λες, κάπως έτσι έγινε με τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, περίπου στη... με τους πετρομέιδες ξέρω εγώ, τον Αντρούτσο, όλους αυτούς. Του Διάκου, τους βάρες ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός. Θα μου και τι έγινε. Αν τι έγινε. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Είναι καταλητική η ημερομηνία που θα σας πω. Στις 25 Μαρτίου του 1820, προσέξτε, ένα χρόνο δηλαδή, πριν τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στιγμή της Ελλάδας λοιπόν ο Τσακάλοφ ο Χανθος και ο Σκουφάς ιδρύουν το facebook οι πόπου λες, εκεί ήταν όξο και στη Ρωσία να πούμε με την τεχνολογία και φτιάχνουν το facebook Τι κάνουμε λέει εντάξει το φτιάξαμε λέει ο, Τσακ... ο Σκουφάς ο οποίος ήταν έμπορας καλός λοιπόν λέει δεν στέλνουμε λέει, να το πουλήσουμε στην Ελλάδα Άμα τσιμπήσουν οι Έλληνες που είναι γατούμπες σημαίνει ότι θα το πουλήσουμε εύκολα στους κουτόφραγκους Στέλνουν λοιπόν, μήσα στα πολυλογώ, έγινε χαμός Αγόρασαν όλοι facebook στην Ελλάδα και ήταν με τα laptop να πούμε και αντάλλασαν φωτογραφίες, κάναν post, τα ίδια, ξέρω εγώ τα τυριά, τα τυρόγαλα, όλα αυτά Η Περισσότερο με το facebook αυτό του... Σκουφάκια των Αλωνών Ασχολιόταν οι γυναίκες Οι άντρες ντρέπονταν να ασχοληθούν Έτσι ας πούμε έκαναν ψεύτικα Προφίλ στο facebook Ο Κολοκοτρώνης ας πούμε έκανε ένα facebook Που παρουσιάζουν πούμε, Σαν την ξεμαλιασμένη με την πυροκεφαλαία Ναι έτσι την έλεγα Ο Καραϊσκάκης η κοντή με λαχρινή Η τσαχπίνα Ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις κάτι τέτοια είχαν Ψευδόνυμα Μια μέρα λοιπόν που γυρνάει Εγώ στο σπίτι yeah, yeah. Του φωνάζει η γυναίκα Ελλά δω ρε, του λέει Ποια είναι αυτή να πούμε yeah, yeah. Η Δίμετρη ε, Ρωσίδα Αρτινή Που πόσταρε αυτό Τι είναι πια Δίμετρη Ρωσίδα Αρτινή Είχε ποστάρει ο Σκουφάς ε, Με το ψευδόνυμο που είχε στο facebook Ένα πόστο το οποίο έλεγε Κάτι για αρχή ε, Τέτοια να πούμε για την Ελλάδα η αόρατος αρχή και τέτοια το βλέπει ο Κολοκοτρώνης βαρεμένος εντωμεταξύ από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό σας το έχω πει αυτό ήδη λέει κάτσε εδώ είναι τσακ πατάει ένα like ως ξημαλιασμένη με την πυροκεφαλαία εντάξει κοιτάει μέσα σε δευτερόλεπτα πα πα πέφταν τα like στο post του, της δίμετρης αρθινής Ρωσίδα, <ΣΣΣ> σύννεφο τι κοντή μελαχρινή τσαχπίνα like τι ο ένας τι ο άλλος Ένας γενικός χαμός Ωπα λέει κάτι γίνεται εδώ Υπω ο Και άρχισε να μιλάνε μεταξύ του, Με τα ψευδόνυμα βέβαια ε, Κάτι για του λέγανε Και εγώ είμαι βαρεμένος από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό Και εσύ και ο άλλος βαρεμένος Και τι να κάνουμε και τι να κάνουμε Αυτά όλα βέβαια Τα παρακολουθούσε ε, Με, με ψευδόνυμο φυσικά Στο facebook ο παλαιών πατρών Γενμανός ο οποίος ήταν λάτρης της τεχνολογίας ενώ ο νέων πατρών Αυστραλός δεν την αγαπούσε την τεχνολογία Ποστάρει λοιπόν ένα τέτοιο που ήταν και αυτός βαρεμένος από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και τους λέει «Ρε μάγκες, δεν μαζευόμαστε να μιλήσουμε για τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό στην Αγία Κάψα» Ναι, να μαζευτούμε στην Αγία Κάψα Είπα να κάνουμε και ένα πανηγύρι Κάναν και αφίσα Θα συμμετέχει και ο Γιώργος Νταλάρα. Λοιπόν και τέτοια θα γλεντήσουμε Θα κάνουμε για να μην καταλάβουν οι Τούρκοι Τώρα τα κάνανε αυτά Και μαζόχνονται στην Αγία Κάψα Τα λένε εκεί μεταξύ τους Τι έγινε ρε παιδιά τους λέει ο παλαιών πατρών Είστε κι εσείς βαρεμένοι από το διαφωτισμό Κάργα του λένε Μας βάρεσε ο στον εγκέφαλο. στον ευρωπαϊκός. Λοιπόν, που λε, δεν κάνουμε ρε, μια επανάσταση, του λένε μεταξύ του. Και δεν κάνουμε ρε, μια επανάσταση. Βγάζουν του κουμπούρε, μπάμπα, μπούμπα. Πετάν και τα ψευδόνυμα να πούμε. Φανίζονται με τα ονόματά του, ο κολοκοτρόνη, ο έτσι, ο αλλιώ και Ρε, ρε του λέει ο παλαιόν πατρών χρειαζόμαστε και μια σημαία. Μη σκιάζεσαι, του λέει, Ξέχασω πάνω σε ένα τζάκετ εδώ από αυτά που του δίνουν τώρα που γυρνάει στι βάσει. Παίρνουν και ένα τζάκετ εκεί, το βάφουνε, γράφουν να πούμε. Αλαφθαρία ή Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός Και Κίνηση Επανάσταση Αυτό ήταν ε, Σας τάπα χοντρικά και γρήγορα Για το για... Η απόδειξη Το ότι η Ελληνική Επανάσταση Είναι γνήσιο τέκνο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού ε, Τώρα θα μου πεις Ότι εσύ μπορεί να μην τα πιστεύεις Αυτά Καλά κάνεις όμως και πιστεύεις τον Αλέξη Που σου λέει ότι είναι γνήσιο τέκνο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού η Ελληνική Επανάσταση διότι δεν έχει άλλο γλύψιμο μεγάλε Όλα πρέπει να προσαρμοστούν στην Ευρώπη Βέβαια η μοναδική, ε, Ο μοναδικός Ευρωπαϊκός διαφωτισμός οποίος, Τον οποίο γνώρισαν οι Έλληνες Εκείνη της εποχής Ήτανε οι Ευρωπαίοι και δι-Γάλλοι ε, Αξιωματικοί Οι οποίοι ε, Δρούσαν με τον Τούρκικο στρατό Εφαρμόζοντας ό,τι καινούργια Τεχνολογία σε όπλο ε, Υπήρχε υπέρ του Σουλτάνου φυσικά Στο τομάρι των Λε Ελλήνων Αυτόν μόνο αυτόν γνωρίσαν Αλλά δεν έχει σημασία Εκείνο που έχει σημασία είναι Μας είπε ο Αλέξης ότι είμαστε, ε, η Επανάσταση είναι γνήσιο τέκνο Του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού Βέβαια Κυρίες μου και κύριοι Εκείνο το οποίο Δεν μας είπε ο Αλέξης Είναι ότι Κανένας Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός <χω> Από την εποχή που ιδρύθηκε που έγινε τέλος πάντων δεν έφτασε ποτέ στη Δημητσάνα όπως το γυμνάσιό τη διδάσκονταν η Αττικοί Διάλεκτος πριν από αυτόν τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό ούτε στην ίδρυση του Πρώτου Πανεπιστημίου ουσιαστικά της Ευρώπης το οποίο έγινε, μην ακούτε για Εθνικά Καποδιστριακά και τέτοια, δεν ήταν αυτό το Πρώτο Πανεπιστήμιο εδώ πάνω στο Αγουροχώρια σε ένα μοναστήρι, δεν θυμάμαι τώρα Βουτζάκουτζα. Κάπω λέγεται το μοναστήρι, έγινε το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Αυτά βέβαια, αυτά βέβαια αγαπητέ μου Ειλινάρα, ορίστε παρακαλώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Πολύ. Μάλιστα, μου λέει εδώ ένα γνώστη το ρογκοβό. Μάλιστα. Λοιπόν, που λες τι σου λέγα. Ε, αυτά βέβαια δεν χρειάζεται να μας τα πει ο Αλέξης διότι δεν εμπεριέχονται στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και στο γλύψιμο το οποίο πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή οι ελεύθεροι, οι απελεύθεροι πώς να το πει Έλληνες έναντι των κατακτητών που λέγονται Η Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Κυρίες μου και κύριοι Η, η ιστορία ε, είναι άλλο πράγμα και όχι ε, ένας μοχλός, ένα εργαλείο την οποία κατά, τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν Μεταξάδε, ταξάδες, ε, ε, παπαδόπουλοι, τσίπριδες και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Η κάθε εξουσία λοιπόν χρησιμοποιεί την ιστορία όπως της γουστάρει. Η ιστορία έχει και τα καλά της, έχει και τα κακά της. Ανάλογα ε, από πιο πρίσμα τη βλέπεις. Εκείνο που δεν έχει ιστορία είναι ότι δεν λέει ψέματα. Από τη στιγμή που την ψάξει τη μελετήσει, τη συγκρίνεις... Είναι γεγονότα τα οποία έχουν γίνει και αυτά δεν συμφέρει καμία εξουσία να τα μεταφέρει. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο ε, να μάθουμε, διότι μετά τον Αλέξη μίλησε και ένας πρίτανης εκεί πέρα, ο Λαμπαβίτσας, όπω τον λένε, ο οποίος ουσιαστικά τι μας είπε, ότι για το χάλι της Ελλάδας φταίνει οι καπετανέοι. Βέβαια, γιατί οι καπετανέοι έπαιρναν τα λάθυρα και δεν τα στην κυβέρνηση. Ε, αυτά μας είπε. Παιδιά διαβάστε τους λόγους τους Τα είπαν επιλέξει Βέβαια ο κύριος Πρίτανης ξεχνάει να μας πει Ότι Το ρόλο που έπαιξε ο πράκτορας Του, του στέματος Λόρδο Μπάιρον Το οποίο του είχε και αγάλματα και τον θαυμάζεται για την πίεσή του Το δάνειο το οποίο περιέφερε και δούλευε Τους σκλαβωμένους τότε Μέχρι που το πήρε χαμπάρι ο Κολοκοτρώνης Και το πήρε αίσου τα διάλαμο ρίκο λοιπόν, δίνοντα αυτό τα μας για να... Και πως αναγκάστηκαν να πάνε να πάρουν το πρώτο δάνειο 800.000 λιρών στην Αγγλία. Με τι ε, όρου που το δάνειο κατέληξε να έρθει στι 240.000 να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά δεν ήρθαν στην Ελλάδα. Πήγαν στη Ζάκυνθο, όπου έκανε κομμάτι ο Άγγλο. Ηταν αγγλική τότε η κατάσταση στη. Και για να παίρνουν λεφτά έπρεπε να πηγαίνουν μια επιτροπή Ελλήνων με την υπογραφή του Λόρδου σα, του Βίρονά σα, να του δίνει λίγα λίγα. Αλλά μετά ε, απέθανε ο Λόρδο λοιπόν και δεν του έδιναν τα λεφτά, και έγινε ένα κακό χαμό. Και τελικά από αυτό το δάνειο δεν πήρε μία η Ελλάδα. Αυτά βέβαια δεν συμφέρει κανέναν καθηγητή να σα τα πει, μάλλον δεν τα ξέρει κιόλα τι να σα πει. Εκείνο που του συμφέρει είναι να πετάνε παρόλε προ το Πόπολο, το Πόπολο να χορεύει. Κουφτώ στα τρία Τα σουβλάκια να ψένονται δίπλα Πάρτε λοιπόν Άρτον Πάρτε και θεάματα Τον Άρτον να τον πληρώσετε βέβαια δεν είναι δωρεάν Λοιπόν και έτσι λοιπόν σπρώξαμε άλλη μία εβδομάδα. όσον Σονούπο αλέξιμο, μου έχουμε ξαναπεί Έρχεται και το Πάσχα Δεκαπέντε μέρες τις έχεις εξασφαλισμένε, Θα γλεντάνε οι Ελληνάρες Την ε, Ανάσταση κτλ οι άνεργοι θα με μεγαλώνουν και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Αυτή ήταν η κατάσταση με λίγα λόγια χθε, κυρία μου και κυρία μου. Πέρα από το ότι αν υπήρχε αστυνομία αισθητική και προσβολή προ τα ιερά και τα όσια, θα μα έκλεινε όλου μέσα. Πίσω από τα κάγκελα, θα ήμασταν. Βέβαια, προσέξτε τώρα για να δείτε ποια είναι η διαφορά των κυβερνώντων που φέρουν την ταυτότητα Έλληνε, θα ήθελα. Ε, Ορίστε παρακαλώ. Καλώ Έλα. ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Έγινε, ναι ναι να ναι ναι ναι ναι ναι Καλή σου μέρα. Ναι, αυτό, αυτό είπαμε, αλλά φταίνει οι δεν είναι πανσου πω ο κύριο Πρίτανη. Οι που. Ο, ο Αντρούτσο, αυτοί φταίνουν, ρε παιδί μου. Δεν έδειναν τα λεφτά στη δίκηση, γι' αυτό και τον τσάκωσαν τον Αντρούτσο μετά και τον πέταξαν από την Ακρόπολη. Έλα, ωραία, καλά τα του είπαν. τα λεφτά, ο Αντρούτσος, μεταξύ τα έχει κρύψει τα λεφτά. Ακόμα ψάχνουν ε, Αλέξη μου Απευθύνομαι σε σένα επειδή είσαι αριστερός Όχι απλώς δεν γίνεται χώρα Ζωή δεν γίνεται. Λοιπόν τι σου λέγα; Άκου τώρα να δεις Να άκου να δεις Και άκουσε να ακούσεις μεγάλε, Ότι αφού μας είπε αυτά τα κατάπτυστα όλα Ο Έλληνας οφέρον την ελληνική ταυτότητα εκ, ε, Δημοκρατικά εκλεγμένος Πρωθυπουργός της χώρας Η εορτή αυτή Εορτάστηκε απέναντι στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού ή στην Αμερική, όπου ο Πλανητάρχη, ακούστε τώρα τι τον βάρεσε τον Πλανητάρχη, Δεν τον βάρεσε ο Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό τον Πλανητάρχη, Τον Πλανητάρχη τον βάρεσε ο Ελληνικό Διαφωτισμό. Τι είπε ο Πλανητάρχη, προσέξτε. Από την αυγή του έθνους μα, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ελλάδα μοιράζονται ένα δεσμό που σφυριλατήθηκε μέσα από κοινό αγώνα και βαθιά ριζωμένο σε αμοιβαίε πεπιθήσει. Δώστε λίγο βάση τώρα οι ελληνικές αρχές καθοδήγησαν τους ιδρυτές δηλαδή του έθνους του Αμερικάνικου που ανακήρυξαν την, Αμερικ... την Αμερικάνικη Ανεξαρτησία και σχεδόν μισό αιώνα μετά οι Έλληνες επαναστάτες πάλεψαν για να αποτινάξουν το ζυγό μιας αυτοκρατορίας προσέξτε αυτά τα λέει ο πλανητάρχης σήμερα είπε ο πλανητάρχης γιορτάζουμε το ελληνικό πνεύμα που ενέπνευσε τα δύο μεγάλα έθνη μας. Προσέξτε, αυτά τα λέει ο Ήταν το δημοκρατικό παράδειγμα της αρχαίας Ελλάδας, από το οποίο η γενιά ιδρυτών της Αμερικής άντλησε δύναμη. Αυτά τα λέει ο μεγάλε. Εντομεταξύ τω μεταξύ ο Ελλαδάρχη, ο Ελαδάρχης εδώ ο υποδουλωμένος, λοιπόν, ο απελεύθερος Τσίπρας, μας θέλει σώνει και καλά, να μας πει αυτά που μας είπε χθες Αυτά που του έγραψαν χθες για τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό Βέβαια σου διαφεύγει Και μου και το θυμήθηκα τώρα Ότι η Με λεφτά των φορολογούμενων Γραφόταν ε, από την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Η Ευρωπαϊκή Ιστορία Και θα θυμόσαστε κάποιοι τότε Ότι η Ευρωπαϊκή Ιστορία Δεν περιείχε Ελλάδα πουθενά Άρχιζε από την εποχή του Καρλομάγνου Και έφτανε μέχρι σήμερα αυτοί, εθελόδουλοι, ευρώδουλοι, εθνοπροδότες τις λέξεις, στις λέξεις δεν κόβουμε τίποτε αυτά λοιπόν είπε ο πλανητάρχης ο πλανητάρχης, προσέξτε παρακαλώ Φίλος τηλεακροατής μου λέει ακόμη και να μην ξέρω Ιστορία θα συμφωνήσω Με έναν πολιτικό ο οποίος Κάνει κομμάτιο στον πλανήτη Και όχι με έναν πολιτικάντη Ο οποίος είναι δουλικό της Μέρκελ Και παρουσιάζει την ιστορία όπως θέλει. Δεν διαφωνώ φίλε μου Αλλά προσέξεις προσέχεις τώρα Τι είπε ο, ο πλανητάρχης Τα από αυτά Δεν τα είπε εδώ κανένας, ε, ε, βαρεμένος ε, Στον εγκέφαλο Ο πλανητάρχης Είπε π τις επαναστάσεις αυτές όλα τα άλλα λοιπόν μεγάλε με κάτι βορτέλους, βολτέρους που σε έχουν ταϊσμένο και κάτι ευρωπαϊκούς διαφωτισμούς και κάτι ιερές συμμαχίε, μας είπε και για την Ιερά Συμμαχία ο Αλέξης γιατί, τι είναι η Ιερά Συμμαχία η Ιερά Συμμαχία ήταν ένα ουσιαστικό ράιχ εκείνη τη εποχή για να ελέγξει τα ανθρωπάκια τα οποία δεν άντεχαν άλλο το σκάβε, σκάσε και βούλωστο δεν άντε αυτό λοιπόν ήταν και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός μεγάλε ουσιαστικά. Επειδή τα δόντια τους είχαν πλησιάσει επικίνδυνα στο Λαρίνγκη λοιπόν γεν... κάνουν γεννήματα και κινήματα προκειμένου να, δημιου... να λειτουργήσουν ως αναχώματα. Παρ... Λέγει με παράδειγμα ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ναι, ναι, ναι όπως τα ακούς. Εξάλλου άμα κάτσεις και αναλογιστείς τι γέννησε ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός θα δεις ότι Ουσιαστικά για κανέναν λαό δεν λειτουργήσε Υπέρ του δηλαδή Κανένας λαός δεν ανακουφίστηκε Οι μόνοι οι οποίοι κυριαρχούσαν πάντα Ήταν αυτοί που είχαν την εξουσία Και τα καινούργια τζάκια Μεγάλε, δηλαδή για να καταλάβεις τώρα τι θέλω να σου πω Ας πούμε Πήρε τέτοια, τέτοια βοήθεια από την Ευρώπη η Ελλάδα τότε που έκανε αυτή την επανάσταση Του κακά, μην τη λέω και επανάσταση Που α πούμε για παράδειγμα ο Μέτερνικ, Είχε σαπίσει στο ξύλο τη γυναίκα του. Έλα εδώ μωρί, της", έλεγε, ορίστε, Πασά μου, του λεγε κύριε Μετερνίχ μου. Γιατί Μωρή δεν μου θύμισες να κλαίω για την Ελλάδα όλη μέρα και να στέλνω βοήθεια, Και να ει τη γυναίκα, Και να. Κυρία μου και κυρία μου, θα ακούσουμε, θα δούμε και άλλα πολλά. Διότι το θέμα δεν είναι αν είσαι ανιστόρητο ή όχι. Το θέμα είναι πόσο υπόδουλο είσαι. Διότι από τη στιγμή μου που σου αυτά. Νομί, εσύ τώρα είδε εκεί ευρωπαϊκός διαφωτισμό Και λες ωραία μάνα καημένη μόλι ακούτε ευρωπαϊκό τρελένεστε τρελένεστε τρελένεστε μεγάλε Και αυτά λοιπόν έγιναν χθες Κυρία μου και κυρία μου Και βέβαια δεν θέλαμε να αναφερθούμε Για να μην σας κουράσουμε Ότι όλα αυτά τα επισκίασε Η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης Η οποία έλαμψε Δια μία ακόμη φορά Και καταδίκασε και στιγμάτισε τον πως το λένε και το το σοσιαλιστή του Παπακοσταντίνου τιμωρώντας τον ήταν να πάει η αυτος αυτός έτσι ένα-δυο χρόνια με αναστολή διότι ο άνθρωπος λέει δεν έκανε τίποτα πλημέλημα έκανε κατάλαβες τώρα α σηκωθεί σηκωθήκα μέρα ο Πολυζοίδης μεγάλε δεν θα σας αφήσει κεφάλι για κεφάλι όρθιο αλλά βέβαια θα μου πεις ε, μεγάλε η δικαιοσύνη δεν δικάζει με το συνέστημα. Δηλαδή, αντί επειδή σου ήρθε ένα τώρα να τιμωρηθούν αυτοί, θα πρέπει η δικαιοσύνη αυτόν να του ρίξει ισόβια. Η, η δικαιοσύνη δικάζει με αποδείξει και άλλα νομικά τερτύπια τα οποία εμεί δεν ξέρουμε. Και μέσα από αυτά όλα, τι αποδείξει και τα νομικά τερτύπια διαπίστωσε ότι ο άνθρωπο δεν έκανε τίποτα. Απλά έσβησε τα πέντε ονόματα των πολιτών του λοιπόν, και αλείωσε κάποια πράγματα τα... εκτό του ότι δεν τα παρουσίασε για να ωφεληθεί η πατρής λοιπόν α, αυτά δεν ήταν τίποτα ένα πλη, ένα, το παιδί ένα πλημέλημα έκανε αμάν κι εσείς πως κάνετε έτσι βέβαια για σένα μεγάλη από αυτή τη στιγμή χρωστά στο Νίκα στο φόρο δεν είναι τίποτα πλημέλημα το κεφάλι θα στο πάρουν ορίστε παρακαλώ μπράβο ναι. Ah, α, Ναι, πιο μνημόνιο <laughs> Πιο μνημόνιο Μα πιο μνημόνιο Αφού η ζωή τους έφερε να ξεκινήσουν να ψάχνουν Από απ απ την εποχή του αντρούτσου Αν πήρε από εκεί θα ξεκινήσουν να ψάχνουν Αν ο αντρούτσος έφαγε λεφτά Παρακαλώ Έλα Παρακαλώ yeah. Είσαι τρελή τώρα εγώ, να αυτά δεν συμφέρον να τα λέμε. Όχι τι ρε, πλάκα κανείς. Ξέρει, να σου πω, ε, να σου πω κάτι, να σου το πω αλλιώς. από αυτούς που φέρονται ως ε, σοσιαλιστές σήμερα, ξέρει κανένας το σάκι του Καράγιορκας, Το Παπαντρέου ξέρουν όχι. Ε, Και λοιπόν, κουλό τον ανέβαζαν, κου, χέρι του κατέβαζαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> <laughs> για... έχει απόλυτο δίκιο Οι αγαπημένοι μου η φίλοι ήτανε οι βοηθάτη Κίμ και οι να πατριχτώ και εγώ οι καημένοι Ποιον δεν συμφέρει να λέγονται αυτά τα πράγματα Εν τω μεταξύ εκείνο το οποίο, ε, για... το οποίο δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία μεγάλε ε, Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας Έστω ότι ο ευρωπαϊκός Διαφωτισμό είναι αυτό το οποίο σου πλάσαρε και ο Αλέξης χθε. Στην Ελλάδα ήταν αδύνατο να φτάσει Για δύο σημαντικούς λόγους Ο πρώτος λόγος ήταν ε, Ότι Η τουρκοκρατία όπως καταλαβαίνεις Η οποία δεν θα άφηνε ε, Κενά δαιμόνια Να μπουν στο πόπολο Ποιο πόπολο Πως να φτάσει στο πόπολο Που το πόπολο ήταν με το βούρδουλα Και μην ξεχνάς Ότι το κουμάντο στο πόπολο, το πόπολο Δεν είχε ένα αφεντικό μόνο Δύο αφεντικά μόνο και τρία αφεντικά Δεν θα επέτρεπε ποτέ η εκκλησία. Το Πατριαρχείο Να περάσουν στην Ελλάδα τέτοια πράγματα Διότι μια χαρά βολεμένο ήταν με την εξουσία του το, ε, Η επίσημη εκκλησία ήταν, ε, ήταν, ε, Όταν άκουσε ότι γίνεται επανάσταση έσκησε τα ράσα της Τι κάνετε ωραία είπε Πως να φτάνει λοιπόν Αλέξη μου Ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός όπου, Τον οποίο θαυμάζεις την Ελλάδα εσύ Παρακαλώ Προπαγανδιστικά ναι Α, α, ναι, αυτό ναι, αυτό συμφωνώ. Σε αυτό, αυτό συμφωνώ. Ναι. Ευρωπαϊκή ήταν, Ναι. Ναι, Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Καλά μου λέει εδώ ο κύριο Τηλεκράτη. Τι λέτε, μου λέει, κύριε Προπαγανδιστή, Ο πρώτος ευρωπαϊκός στρατός που δημιουργήθηκε ε, ήταν ο κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης και αυτά. το χρόνο μην νομίζει. Αυτά θα λένε. Αυτά θα λένε. Λέξη μου είναι άλλο να γλύφεις και άλλο να διοικείς Αλλά σου είπα τι είπε ο Ομπάμα, έτσι. Ο ομπάμας, Ομπάμα, ο Ομπάμα. Αυτά τα πω άλλο από απέναντι. Εσύ λες άλλα από εδώ. Βέβαια εσύ είσαι και Έλλην. Έχει και ελληνική ταυτότητα. Τα ξέρει καλύτερα από τον Ομπάμα. Έχει καλύτερου γραφιάδε. Μόνο που ο Ομπάμα μεγάλε δεν έχει κανένα αφεντικό από πάνω. Είναι ο ίδιο αφεντικό. Οπότε οι, οι ανάλογοι γραφιάδε του γράφουν λόγια αφεντικού και όχι λόγια σκλαβωμένα. Με, δεν ξέρω αν με, με συλλείβεις Διότι αρχίζω και παθαίνω Στερητικό σύνδρομο ε, Του βάλαν χέρι του Του Γιάννη με έναν νι Και δεν βγαίνει με, να φωτογραφίζεται Να λέει, να κάνει Να μπδάει η γνέκα πάνω Πάει, ε, Στερητικό σύνδρομο έπαθα Αλλά πήγε Στα Χανιά, έγινε ο γενικός Κρητσπέταλος Ο γενικός Κρητσπέταλος ήταν ε, Ρουβαφάκης, σαν το Ρουβά Όρμεσαν οι μαθήτριε, εκεί του έσκισαν τα ρούχα ένα σχολείο για να βγάλουμε σέλφι oh, τρέλα τρέλα σου λέω μια χαρά όλα καλά όλα ανθυρά μεγάλα η κατάσταση όπως καταλαβαίνεις όπως δεν ξέρω αν το νιώθει, βέβαια χθε, είχες γλέντια και ο Σονούπο έρχονται κι άλλα με το Πάσχα η κατάσταση δεν είναι απλώς τελειωμένη δεν έχει, όσο ε, λένε επαναφορά, όχι στο σημείο 0. Δεν υπάρχει, έχουν εξαφανίσει και το σημείο 0. Έχουν εξαφανίσει και το σημείο 0. Η φωνή αυτού του λαού, η οποία, η οποία θα έπρεπε να είναι οι εφημερίδε. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, δημοσιογράφη. Είναι, είναι ταφτισμένη απόλυτα με η αδίποτε εξουσία προκειμένου να εξασφαλίσουν το παντασπανάκι του. Οπότε γαβγίζουν ό,τι τους λένε εκεί οι ενομένες πολιτίες της Ευρώπης... Η Ενωμένη Ευρώπη... Το τέταρτο Ράιχ κατ' Η κατάσταση δεν είναι απλώς τελειωμένη... Δεν θα βρίσκουμε μαξιλάρι να κουμπίσουμε σε λίγο... Με όλους αυτούς... Απαναφέρουμε το ερώτημα που κάναμε πολύ καιρό πριν... Μετά το ΣΥΡΙΖΑ ΤΙ... Α, ποιο να ξέρει Αυτά λοιπόν έγιναν στα χανιά μεγάλε Και α, να σας ενημερώσουμε ότι το Γιούνκερ πήρε τηλέφωνο του φίλου του τον Αλέξη Να τον ενημερώσει ότι το δάνειο μέχρι την άλλη εβδομάδα θα το δώσουν Και το ερώτημα είναι το Eurogroup γιατί τα κάνετε για τα μάτια του κόσμου Α, αν πει πρέπει να δικαιολογήσετε και εσεί με ροκάματα, έξοδα Τόσα δισεκατομμύρια πρέπει να τρώτε Εκεί μέσα γραμματή, φαρισαί, γραφεία, τόνα τ' άλλο να μην κάνετε και γιουρογκρόπια Να μην δει τώρα ο Μπαρμπαμίτσος oh, Πώς το μιλάει ρε παιδί μου τα γλυκόνα. Κυρίε μου και κύριοι Πέρα από αυτά τα ευτράπελα Ευτράπελα για μας Σοβαρά για σας Είναι θέμα Οπτικής υποδούλωσης <κυρίζει> Δεν είναι θέμα οπτικής γωνίας <κυρίζει> Είναι θέμα οπτικής υποδούλωσης Διότι για παράδειγμα Πανηγυρίζουν κάποιοι δι, ε, επειδή ο Αλέξη είπε στη Μέρκελ να τον βοηθήσει να, να βοηθήσει την Ελλάδα για την υπόθεση τη Siemens. Και έβαλε θέμα ο Αλέξη. Είδατε τι, α, τι ανάστημα έχει ο Αλέξη για τη Siemens. <κυρίζει> φυσικά. Και έβαλε θέμα για τη Siemens, διότι ο, δεν έβαλε θέμα για τη Siemens. Βοήθεια ζήτησε. Και φυσικά η Γερμανία θα τον βοηθήσει όπως και θα δικάσει αυτή την ιστορία τίμια όπω δίκασε το Μέρντεν όταν τον το παρέδωσε ο Καραμαντή. Όπως δίκασε το Χριστοφοράκο όταν τον παρέδωσε ποιος ήταν εδώ τότε ο Καραμαλέας, ο Σιμίτης, ποιος ήταν όλοι οι ίδιοι είναι. Λοιπόν, και φυσικά θα σε βοηθήσει η Γερμανία Είναι λοιπόν θέμα οπτικής υποδούλωσης με τι πανηγυρίζεις, με τι αισθάνεσαι εθνικά υπερήφανος ή αξιοπρεπής Επαναλαμβάνω, θέμα οπτικής υποδούλωσης Οπότε κυρία μου και κυρία μου, να περάσουμε από αυτό το πανηγύρι το οποίο δυστυχώς σπρώχνει μέρες για την ε, μακροβιότητα του αναχώματος αλλά ταυτόχρονα σπρώχνει στη δυστυχία περισσότερο κόσμο ανέργους, άρρωστους ε, με ανέχεια και τα λιμπάν και τα λιμπάν λοιπόν έχουμε τα μέτρα τα οποία έστειλε ο κύριος Βαρουφάκης στο Brussels Group ναι, τώρα λέγεται Brussels Group το οποίο, αυτά τα μέτρα μερικά από αυτά έχουν αφορολόγητο μέχρι 15.000 ευρώ προσέξτε για τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και 45 με 50% για τα υψηλά στρώματα προσέξτε όμως μια παγίδα που υπάρχει αύξηση τιμών τιμολογίων ακόμα και στο νερό αύξηση ΦΠΑ. σε καταναλωτικά προϊόντα αφού σύμφωνα με την κυβέρνηση μόνο οι πλούσιοι ψωνίζουν. λοιπόν για να μην δυσαρεστηθούν οι φτωχοί δεν καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω δηλαδή αυξάνοντα το ΦΠΑ ή των τιμολογίων του νερού και τα, και τα λιμάν θα τα πληρώνουν μόνο οι πλούσιοι οι φτωχοί ή τα που τους δίνει αφορολόγιτο μέχρι 15.000 ευρώ δεν θα κληθούν να πληρώνουν αυτές τις αυξήσει. λέμε ρε παιδί μια ερώτηση βάζω και μην ξεχάσεις να αυξήσει και αυτά που έχει εκεί η ιδέη, το λένε. Ε, Κοινωνικέ, πώ το λένε, παρο, πώς το λένε, <Το> Αυτό που έχει εκεί η ΔΕΗ, μην ξεχάσει, <Το> και βέβαια, κυρία μου και κυρία μου, άλλαξε το, το τροπάριο. Άλλαξε, Αλλάζουν κατά τι εντολέ που έχουν τα μίσταρνα όργανα. Για παράδειγμα, ενώ πριν πάει ο Αλέξη στο Βερολίνο, η Ελλάδα ήταν για θάνατο. Έτσι, μα έλεγε και ο Στουρνάρα, στενεύουν τα λεφτά, ε, τελειώνουν τα λεφτά, τελεύουν τα λεφτά, τώρα που πήγε. Στο Βερολίνο Αλέξης Μας είπε ο Στουρνάρας Ότι μετά την επίσκεψη Τσίπρα Αυξήθηκαν οι πιθανότητες Να υπάρχει συμφωνία Η γλώσσα του σώματος του κυρίου Τσίπρα Ήταν σωστή Και αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις με τη Γερμανία Έχει βελτιωθεί Προσέξτε τι είπε ο Στουρνάρας τον. Ναι Τη γλώσσα του σώματος πρόσεξε Κατάλαβες Ενώ κατά τον ίδιο Τη γλώσσα του σώματος του αφεντικού του Σαμαρά Πού ήταν σκυφτός Και μεγάλη Ορίστε παρακαλώ Τι να σου πω Α μπράβο ναι ναι Ναι ναι η γλώσσα του σώματος Λοιπόν είχα μια μέρα. Μεταξύ αστείου και σοβαρού μιλώντα με ένα φίλο του λέω το εξή: Κοίτα να δει τότε με το Ιστιτούτο Γκέτε, που είπαν αυτοί ότι θα πάρουν τα. θα το κάνουν, να το εκπληστηριάσουν. Του λέω: Κοίτα να δει, θα του τριβιδώσει τώρα στην Γερμανία και θα πούν το εξή απλό. Δεν μου λένε, Μεγάλε, τι είναι η Ελληνική Βουλή. Παλάτι του Όθωνα δεν ήταν, ναι. Με τι λεφτά το έφτιαξε ο Όθωνα. Με τον μπαμπά δεν το έφτιαξε μάλιστα. Και δίπλα του βασιλικό κήπο η Αμαλία εκεί για να παίζει με τα παγόνια τη. Μπράβο. Άρα το παλάτι είναι γερμανικό. Λοιπόν, υπολογίστε, τόσα χρόνια επί τόσο νίκη, ρίχτε τα μα. Σκέφτεσαι να τον κάνουν αυτά και γιατί να μην το κάνουν εξάλλου. Ποιο θα του σηκώσει το ανάστημα ο κοτσουδιά, Λέμερ. Ωoo, λοιπόν. Μάλιστα. Μάλιστα. Η γερμανική κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στα θέματα δικαιοσύνη. Απάντησε το Βερολίνο προς την ελληνική κυβέρνηση για την υπόθεση Ζήμενς και Χριστοφοράκου yeah. Αλλά ο Αλέξης κατά τα άλλα το έβαλε το θέμα yeah. Τι έγινε ρε παιδί μου έγγραφο του Ταμείου Χριστι... Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας yeah. που υπογράφτηκε στις 27 Φεβρουαρίου έχει θέμα τη δανειακή παράταση yeah. και υπόκειται στο αγγλικό δίκαιο εντάξει μην κουραζόμαστε τώρα yeah. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης Αυτός το παιδί της δρωμένη όλη η οικογένεια για το καλό της Ελλάδας mm -hmm. Καλή τον Υπουργό να διαψεύσει Ότι δεν έχει συμφωνήσει Στην παράταση του Μνημονίου mm -hmm. Α, σήκωσε το αναστημάτο Ο Κυριάκος Άρε κυριάκο. Mm -hmm. Και φυσικά κυρία μου και κυρία μου Δεν θα μπορούσε να πεταχτεί σαν την με στα λάχανα mm -hmm. Και ο Σιμίτης mm -hmm. Να μας πει ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση Είναι αναγκαία mm -hmm. Φυσικά είναι αναγκαία για σένα mm -hmm. Και για όλους τους εθελόδουλους Ευρώδουλους yeah. όλα Ό,τι πει η Μέρκελ και η Ενωμένη Ευρώπη μεγάλη είναι αναγκαία yeah. Αυτά μας είπε ο Η επιστροφή στην απόλυτη αυτονομία δεν είναι πια δυνατή yeah. Ε, δεν πρόκειται Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι Ελλάδα πια Αν δεν μπορείς να είσαι Ελλάδα Εκείνο που σου έκανε εντύπωση κυρία μου και κυρία μου Είναι ότι ήταν στημένη στις παρελάσεις χθε ποιοι Αυτοί που μέρες όχι μήνες, μέρες πριν τις εκλογές Ονόμαζαν τούτη τη χώρα Γεωγραφικό, όπως το λέγανε Κομμάτι Κάτι κάπως έτσι Απέφευγαν να τη λένε και η Ελλάδα Δεν έχει σημασία Παρακαλώ Ναι, ναι Βγήκαν τα κάγκελα λέει ένα φίλος και μπήκαν τα κάγκελα τη αξιοπρέπεια. Μεγάλε να σου πω κάτι ε, Εξουσία που δεν φοβάται το λαό Σημαίνει ότι είναι φοβερό ανάχωμα Λοιπόν αυτοί τα βγάλαν τα κάγκελα Πόσα χρόνια πέρασαν, δύο χρόνια Που δεν τολμούσαν να κυκλοφορήσουν από τη Ροχάλα Θυμάσαι τα γεγονότα τι... Βέβαια ο Λοβέρδος, προσέξτε τώρα του τουίταρε μια ιστορία και τους είπε και φυσικά τα βγάλαν τα κάγκελα αφού αυτοί, αυτοί που δημιουργούσαν τις φασαρίες είναι στην κυβέρνηση και πέρασε άβρεχο αυτό προσέξτε κατάλαβες Πόσο καιρό πέρασε ποιοι είναι αυτοί που στέκονται εκεί τώρα ο Πάκης δεν ήταν εκεί πέρα ο Πάκης δεν συμμετείχε στην εποχή που έβριζε και φώναζες λοιπόν και ορμούσες να τους ρίξεις ροχάλα στις παρελάσσεις ο Πάκης δεν κυβερνήσει. Και τώρα στεκόταν ευθυτενής και αγέροχος Να χαιρετάει Παρακαλώ Το θέμα είναι Εντάξει πέρα από τα, τα σημεία Αγαπητέ μου Του τι είναι ο καθένας Είναι ότι αυτό το ανάχωμα. Λειτουργεί μια χαρά και θα λειτουργήσει κι άλλο. Βλέπει ήδη οι δημοσκοπήσεις, δίνουν 40, 50, 100%, 100 αποδοχή κλπ. Γεια σου φίλε Βασίλη, τι μου λε, Απάντησε λες στον Υπουργό Παιδεία. Καλά, όταν ήταν υποψήφιο για... με το ΣΥΡΙΖΑ δεν απαντούσε, τώρα, τώρα κάνει τι μαγικέ. Το θέμα, Βασίλη, μου να σου πω κάτι. Το θέμα τελικά πρέπει να φτάσει μια στιγμή σε αυτή τη χώρα που να, ε... να καταλαβαίνουμε, να γνωρίζουμε ποιοι δικαιούνται δια να ομιλούν. Ο κύριος που μου την Αυτό που μου στείλες, Έκανε κράκια μάνα να γίνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τώρα πουλάει ε, ε, Εντάξει Όπως καταλαβαίνεις Τουλάχιστον εμείς σε, σε τέτοιους ταραμάδες Είναι αδύνατο να γλιστρήσουμε Κύριε ηχολήπτα ε, μου Διότι την έκανε στη μούτα σου πάλι Λοιπόν τι ήθελα να σου πω 5.000 ευρώ πρόστιμο επέβαλε Ο ο Δήμος Νέας Μύρνης, προσέξτε, σε άνεργη που βγήκε με ταψί να πουλήσει κουλούρια Τις βάλανε 5.000 ευρώ, ευρώ Βέβαια στο παρελθόν είχα αρνηθεί, είχαν αρνηθεί, αρνηθεί να τη δώσουν άδεια μικροπολιτή διότι δεν ήθελαν ε, πολλούς μικροπολιτές στην πόλη τους Η Νέας Μύρνη, ρε παιδί μου είναι κυριλλέ. δεν μπορεί να έχει μικροπολιτές 5.000 ευρώ μεγάλη Άι τώρα η έρμη γυναίκα η έρμη γυναίκα ε, να βγάλει με ροκάματα της 5.000 ευρώ μάλιστα άνας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λιμών ζητά να τιμωρηθούν οι οικάδες γιατί στην παρέλαση έλεγαν ένα σύνθημα λέει με βηματισμό το σύνθημα ήταν κάνει το όνειρό μας και το όνειρό μας είναι στην πόλη να μπούμε σημαία να υψώσουμε τον ύμνο να πούμε λέγανε οι Οικάδες και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δεν τα ανέχεται αυτά Είναι πατριώτης Λιμών και ζητάει την τιμωρία Των Οικάδων Είναι η Βασιλική κατριβάνο. Ξέρεις τι θα πει Βασιλική Κατριβάνου ρε. Α, ξύπνα, ρε Τώρα κυρία μου και κυρία μου Κυρία Κατριβάνου μου Και όλοι εσείς οι άκαπνοι Πρέπει να μαζέψετε και να τιμωρήσετε Και τους χιλιάδες οπαδού σας Κατομμύρια οπαδ τους μεγαλύτερους βέβαια σε ηλικία οι οποίοι είχαν πάει στο στρατό και τραγούδακαν από τη Βόρειο Ήπειρο και άλλα τέτοια τραγούδια. Ρε, κουνίστε, ρε το κεφάλι σας και κοιτάξτε να πάρει μπροστά κανένα η και να βρει με του κανένα άνθρωπο. Πόσο άλλο θα, θα, θα δίνετε παράσταση με αυτή την ιστορία να. Βασιλική κατριβάνω τώρα. Μας βγήκε καινούριο. Ωραία ε, πούσι μου. Ορίστε... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι φίλε Το γεωπολιτικό σύστημα Του χρόνου λοιπόν στο γεωπολιτικό σύστημα Που αποκαλείται Ελλάδα Όπως μας έλεγαν μεγαλοστέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Πριν τι εκλογέ, Τα OIC θα τα ντύσουμε με ροζ φουστίτσες Από αυτά τα φουρό που φοράνε στα Στα, στα μπαλέτα Και θα τραγουδάνε μια ωραία πεταλούδα Και το τσίνκο λελέτα Και το δεν περνάς κυραμαρία Και τα λιμπάν και τα λιμπάν Oh, έχουμε να δούμε ακόμα που είσαι ακόμα ακόμα απρόσεξε ουσιαστικά γάλε, τώρα πως αυτοί πάνε να βαδίζουν στον τρίτο μήνα αυτοί δεν αρχίσανε να κυβερνάνε ποτέ ακόμα όχι ότι θα κυβερνήσουν ποτέ αλλά ακόμη δεν αρχίσαν ακόμη είναι ξέρεις είναι πως πήγαινες παλιά στο σινεμά και σου δείχνε τα επίκαιρα και έλεγες και σου δείχνει και κανένα Μικι Μάους πριν αρχίσει το έργο Λοιπόν, είναι ακόμα, ακόμα είσαι στα επίκαιρα Παίρμα να σου παίξει και το Mickey Mouse το κυρί, Στο κυρίως έργο Έχουν να δουν τα μάτια μας Και τι δεν έχουν να δουν Έχουν να δουν τα μάτια μας πάρα πολλά Το, το, το πρόγευμα, πώς το λένε το, το πήρες χθες Και το παίρνεις καθημερινά δηλαδή ε, Με όλα αυτά που γίνονται Διότι όπως διαπίστωσες μεγάλε ουδείς ενδιαφέρεται για να πάρει τίποτα μπροστά όλοι περί άλλων Μα αυτά και με αυτά κυρίες μου και κύριοι και αφού νιώθουμε πια παιδιά του ευρωπαϊκού διαφωτισμού δεν γίνεται ρε ε, Εμείς πριν κλείσουμε την εκπομπή θα σας βάλουμε ένα τραγουδάκι Από αυτά που δεν καταλαβαίνει ο, ο ευρωπαϊκός διαφωτισμό Παρά ο ελληνικός διαλογισμός Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε Τι νομήσατε Παπαδιά Βασίλη Σούκας Που λες μεγάλε το του ρε παιδί μου Του Έλληνα σύναξη να πω Και γλέντι Τέλος πάντων κυρίες μου και κύριοι Μπίτσαμαν ε, Ξέρετε τι σημαίνει αυτό ε, Είναι λέξη του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού Μπίτσαμαν Τελειώσαμε δηλαδή Δεν θα... Κάνει εκπομπή ο Καναλάρκης έχει αναλυμμένες υποχρεώσεις mm -hmm. Κυρίες μου και κύριοι Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να technical... Να προσθέσουμε Παρά μόνο τις ευχαριστίες μας για την υπομονή σας increases... Να ακούτε αυτή την εκπομπή not... Και για τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις so, about... Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πάρα πολύ καλά energy... Γεια σα και χαρά σας And high grade energy is being destroyed. An economy based on endless growth is unsustainable. unsustainable. 101,5 FM Stereo